Κλίμαξ του αγίου Ιωάννου Λόγος δεύτερος Πέρια προσπαθίας Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει τη μέλουσα βασιλεία εκείνος που απέκτησε πνευματικό πόνο για τα μαρτήματά του και ζωντανή ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του το φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για κτήματα, ή για τους γονείς, ή για επίγειο δόξα, ή για φίλους ή αδελφούς, για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού από την άξια από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, Αφού μισήσει και την ίδια Του τη σάρκα, ακολουθεί το Χριστό γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος. Ατενίζοντας πάντοτα στον ουρανό και αναμένοντας την εξήψου βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος. εκολήθη η ψυχή μου ο πίσω σου». Ψαλμός του Δαβίδ 6. Και καθώ το είπε πάλι ο αήμνητο εκείνο προφήτης. εγώ ουκ εκοπίασα, ακολουθώνση την ημέραν, η ανάπαυση ανθρώπων, ουκ επεθήμισα κύριε. Η Ερεμία 16. Εγώ ουκ εκοπίασα, κατακολουθώνση «Και μέραν η ανάπαυση ανθρώπου ούκ επεθύμισα, Κύριε». Δεύτερον, είναι μεγάλη ντροπή αφού εγκαταλείψουμε όλα τα προηγούμενα μετά την κλήση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανένας άνθρωπος να φροντίζουμε για κάτι άλλο το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν μίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα οπίσω και δεν είναι έφθετος στη βασιλεία των ουρανών. Λουκά 1 το κεφάλαιο, στίχος 62. Τρίτον, ο Κύριος, αφού γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, αν συναναστρεφόμεθα, ή έστω συναντόμεθα με κοσμικούς Απήντισε σε αυτόν που του είπε Επίτρεψό μου απελθείν και θάψε τον πατέρα μου Τι απήντισε ο Κύριος Άφεσ' τους νεκρούς θάψε τους εαυτών νεκρούς Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς ήταν κεφάλαιο, στίχος 22 Τέταρτον μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας παρακινούν να μακαρίζουμε τους κοσμικούς που τυχόν είναι ελεήμονες και ευσπλαχνοί και να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας διότι δήθεν τον εστερήσαμε από αυτή την αρετή. Ο δε σκοπός των εχθρών μας είναι με αυτή την όθο ταπείνωση να μας ξαναφέρει στον κόσμο ή αν παραμείνουμε μοναχοί, να μας κατακριμνήσουν στην απόγνωση. Πέμπτον, είναι δυνατόν να εξεφτελίζουμε τους κοσμικούς από ίηση, όπως επίσης να τους εξυθωνώνουμε απόντας, για να πολεμούμε την απόγνωση και να αποκτούμε περισσότερο θάρρος και ελπίδα. Έκτον, ας ακούσουμε τι είπε ο Κύριος στο νέο εκείνο που είχε τρίσει όλες σχεδόν τις εντολές. Ένα σου λείπει, να απολύσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχού και να γίνεις εσύ φτωχό που θα δέχεσαι λαιμωσύνες. Μαθαίος Ιωταθίτα 21 Εβδομον Όσοι επιθυμούμε να τρέχουμε με ταχύτητα στον δρόμο της ασκήσεως, ας χαστούμε καλά ότι ο Κύριος όσους ζουν στον κόσμο του έκρινε και του χαρακτήρισε σαν ζωνταρού νεκρούς, λέγοντας σε κάποιον άφησε τους νεκρούς του κόσμου να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα. Όγδον Σε τίποτα δεν εμπόδισε ο πλούτος εκείνον τον πλούσιο νεανίσκο να προσέλθει στο βάπτισμα. Πλανώνται μερικοί που ισχυρίζονται ότι χάριν του βαπτίσματος ο Κύριος τον διέταξε να πουλήσει το πλούτο του. Η μαρτυρία αυτή ας είναι για μας σαν μεγίστη απόδειξης της δόξης της μοναχικής μας πολιτείας. τόν εκείνοι που ζουν στον κόσμο και λιώνουν στις αγριπνίες, τις νιστίες, τους κόπους και τις κακουχίες, όταν αναχωρήσουν από τους ανθρώπους προς τη μοναχική ζωή, σαν σε κάποιο δοκιμαστήριο ή στάδιο, όλη αυτή η προηγούμενη άσκησή τους, αυτή την, προηγούμενη άσκησή τους την οθευμένη και επιφανειακή, δεν την συνεχίζουν πλέον. Δέκατον, έχω δει πολλά και διάφορα φυτά αρετών φυτεμένα μέσα στον κόσμο, που εποτίζονταν από το βόρβρο του υπονόμου της καινοδοξίας και σκαταλίζονταν από το πνεύμα της επιδείξεως και ελιπένοντο με το λύπασμα των επένων. Τα ίδια όμως αυτά φυτά, όταν μετεφυτεύθηκαν σε γη έρημη και άβατι από κοσμικούς, και άνυδροι, χωρίς το βρωμερό νερό της κενοδοξίας, αμέσως εξεράθηκαν. Διότι δεν ήταν δυνατόν αυτά τα υδροχαρήφητα να καρποφορήσουν σε σκληρά και άνυδρα γυμναστήρια. Εν Όποιο Όποιος εμίσησε τον κόσμο, αυτός γλίτωσε από τη λύπη, ενώ εκείνος που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά, δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη. Διότι πώς να μην λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. 12. Σε όλα μας χρειάζεται πολύ ύψης. Ιδιαίτερα δε αν δοθεί μεγάλη προσοχή στην επομένη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο, οι οποίοι με τις βιωτικέ μέριμνες. Φροντίδες, συζητήσεις, έρευνε και αγριπνίες γλίτωσαν από τη μανία της Αρκική επιθυμίας. Όταν όμως απαλλαγμένοι από κάθε μέρημνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθησαν ελεϊνά από τις ορμές και τα κινήματα της αρκός. Δέκατον τρίτον Ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας Μήπως πλανηθούμε και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμένη οδό εν τούτη σε ευρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύχορο. Τα σημεία που θα σου δείξουν ότι πράγματι βαδίζεις τη στενή οδό του Χριστού είναι η θλίψη της κιλίας, η ολονίκρια στάση στην προσευχή το μετρημένο νερό το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, δηλαδή να μην δέχεσαι τιμές, οι χλεβασμοί, οι περιγέλωτε, οι εμπεγμοί, η εκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μην γογγίζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζεις τον εαυτό σου να υπομένει της σύβρης, να υπομένεις γενναία, όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτεί όταν καταλαλούν ει σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάρι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, ότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μαθαίο, πέμπτο κεφάλαιο και στίχο Δέκατον τέταρτον Κανείς δεν θα εισέλθει στεφανωμένος στον ουράνιο νυμφώνα, εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη αποταγή. Την αποταγή δηλαδή πρώτον όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του, δεύτερον την εκοπή του ιδίου θελήματος και τρίτον την αποταγή της καινοδοξίας που επακολουθεί την υπακοή. Δέκατον πέμπτον. Εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αφορίστητε και ακαθαρσίας κόσμου μη άπτεστε, λέγει ο Κύριος. Ισαΐας νη β. Διότι ποιος από αυτούς έκανε ποτέ θαύματα, ποιος ανέστησε νεκρούς, ποιος εξεδίωξε δαίμονες, κανείς. Όλα αυτά είναι των μοναχών βραβεία που δεν μπορεί να τα πετύχει ο κόσμος, διότι αν μπορούσε τότε θα ήταν πελητή η άσκηση, δηλαδή η αναχώρηση από τον κόσμο. 16. Όταν μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας φλογίζουν την καρδιά με την ενθύμιση των γονέων και των αδελφών μας, τότε ας οπλιστούμε εναντίον τους με την προσευχή και ας τον εαυτό μας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός, ώστε με την ενθύμιση αυτού να κατασβέσουμε την παράκαιρη φλόγα της καρδιάς μα Εκείνος που νομίζει ότι έχει απροσπάθεια για ένα οποιοδήποτε πράγμα, αισθάνεται όμω λύπη στην καρδιά του όταν το στερηθεί, αυτός απατάται τελείως. Δέκατον των Όσοι νέοι έχουν μανιώδη ροπή στου αρκικούς και την τριφή και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία, ας φροντίσουν να γυμναστούν με πολύ νύψη και προσοχή και να μάθουν να απέχουν από την τρυφή, την καλοπέραση και την κακία. Μήπως γίνουν σε αυτούς τα έσχατα χείρωνα των πρώτων. Μακθέος 12. Δέκατον Το λιμάνι μπορεί να γίνει εξίσου αιτία και σωτηρία και κινδύνων. Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι διαπλέουν την οητή θάλασσα του μοναχικού βίου. Θα είναι δε ελεηνό θέαμα αν δει κανείς αυτούς που σώθηκαν από το πέλαγος να αναβαγίσουν μέσα στο λιμάνι. Βαθμής Δευτέρα εσύ που τρέχεις να σωθείς, μιμήσου τον Λότ και όχι τη γυναίκα του και φεύγε.